Και κύριοι είμαστε και πάλι εδώ μαζί, είμαι ο Νίκος Καραμπάσης, είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του iReporter για μια σήμερα πολιτική εκπομπή γιατί η επικαιρότητα το απαιτεί. Εδώ στο Potter θα προσπαθήσουμε να σας πούμε όλα όσα έγιναν σήμερα, αύριο μεθαύριο γιατί μια επικαιρότητα με ένα show που αναβλήθηκε έχει μια σημασία και με έναν σαρωτικό όπως λένε ένα σχηματισμό που έρχεται δημιουργεί ανδρεναλίνη που ε, είναι καλύτερο και από Viagra για μερικούς. Ο Χριστοφοράκος δεν μας ήρθε, ο Χριστοφοράκος έμεινε στη Γερμανία, το αναβλήθηκε, φιάσκο, άλλοι μιλάνε για φιάσκο, άλλοι μιλάνε για μικρή αναβολή. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, όπως θα παρατηρήσατε εμείς στο Air Reporter, δεν θα βρείτε ούτε μία ανάρτηση ούτε μία λέξη που να γράφει ή να είπαμε Αυτά που γράφανε άλλα site και μεταδίδανε ραδιόφωνα και τηλεοπτικά κανάλια ότι δηλαδή ε, θα πήγαινε ο είχαν πάρει, είχαν κάνει αποστολή με τέσσερις αστυνομικούς, έναν γιατρό κλπ και, και θα τον φέρνανε απόψε γιατί η εκπομπή αυτή την ώρα γράφεται αργά το βράδυ της Δευτέρας ανεξαρδίτως πότε την, θα την ακούσετε ή την ακούτε εσείς ε, Η εκπομπή λοιπόν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, θα ήταν λοιπόν ο Χριστοφοράκος καθοδόν προς την επιστροφή για Αθήνα. Εμεί εμείς δεν γράψαμε λέξη γιατί ξέραμε ότι δεν επρόκειτο να γίνει κάτι τέτοιο. Μας, ούτε μία λέξη ούτε ένα ρεπορτάζ που να έλεγε ότι ο Χριστοφράκος θα στην Αθήνα σήμερα ή αύριο. Αντίθετα, ο BangJar στην εκπομπή του Σατήρησε και σχολίασε όλα τα υπόλοιπα ροπορτάζης με μια εκπληκτική πραγματικά εκπομπή που αξίζει να την ακούτε, να εκπληκτική εκπομπή. Don't you know me, be a friend of mine, I share some Και βέβαια εμείς αποκαλύπτουμε και ειδικά σήμερα αυτό το οποίο εάν είναι αληθινό θα δημιουργήσει τεράστια ιστορία ότι δηλαδή ο Χριστοφοράκος για τον γείτονα δεν είπε ότι του έδωσε χρήματα αλλά ότι συνομίλησε μαζί του για να συμφωνήσει να δώσει στο Πασόκ χρήματα και ότι τα χρήματα δόθηκαν αργότερα σε κάποιον άλλον ταμεία του Πασόκ. Γι' αυτό είδατε μετά και τον Γιώργο τον Παπά Κωνσταντίνου, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, να λέει ότι βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι ο γείτονα δεν πήρε λεφτά για το Πασόκ. It fall, it stop, δεν μας λέει αν συμφώνησε όμως ο Κώστας γείτονας να πάνε λεφτά τη ζήμενης στο Πασόκ. Καν αν άλλος ταμίας εκτός του κυρίου γείτονα πήρε χρήματα. Πάντοτε το παιχνίδι τη αξιοπιστία που θα παίξει ο Μιχάλη Κριστοφοράκο, δηλαδή αν ισχύουν όσα λένε, όσα λέει, είναι το μεγάλο κεφάλαιο αυτή τη υπόθεση και αυτή τη ιστορία. Ο Μιχάλης Χρυστοφράκος μπορεί να λέει όσα ονόματα θέλει, να έχει πει από ό,τι γνωρίζουμε πάνω από 150 ονόματα στις καταθέσεις του και τουλάχιστον 8 πρώην υπουργού. Το πρόβλημα είναι ότι θα θελήσουν να τον βγάλουν αναξιοπιστό, γι' αυτό και το Πασόκ ζήτησε στοιχεία, στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμού του, γι' αυτό και θα ζητούν στοιχεία, να αποδείξει δηλαδή ο Χρυστοφράκος τα λεγόμενα του. I don't bitch and I don't get I only wanna, cassettes, έχει videocopies, από τι συνομιλίε έχει καταγράψει και μάλλον έχει αποδείξει secrets. Μαθαίνουμε ότι έχει βιντεοσκοπήσει και μερικές συναντήσεις που έδινε χρήματα σε δημοσιογράφους. Εμένα αυτή η υπόθεση αρχίζει και μου θυμίζει όλο ένα και περισσότερο την περίοδο 1988-89, όταν τότε ένα άλλο. Α επιχειρηματίας τραπεζίτης κοινό απαταιώνα που είχε γλέψει και ήταν κατ' εντολή διαφόρων μυστικών και άλλων υπηρεσιών για να εκτελέσει ηθικά, πολιτικά και βιολογικά τον τότε ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργό Ανδρέα Βανδρέου με στόχο την διάλυση τότε τη κυβέρνηση και τη δημιουργία κάποιων άλλων σχημάτων. Ότι εκείνη η περίοδο, στη ρωμένων των εποχών, των αναλογιών και των προσώπων, βέβαια και των στοχεύσεων και των στόχων, θυμίζει κάτι από τα όσα ζούμε αυτές τις μέρες και θα ζήσουμε κυρίως από εδώ και πέρα Ο Φωράκος μπορεί να μην ήρθε, αλλά είναι βέβαιο ότι έχει πει πολλά ονόματα στη Γερμανία και έχει πει επίσης και γύρω στου 8 πρωινυπουργούς, έχει πει για το Ρόκο, ποιος είναι ο περίφημος Ρόκο. Τελικά δεν είναι από ότι μαθαίνουμε ένα όνομα, είναι ένας κωδικός πίσω από τον οποίο κρύβονται αρκετά ηχηρά ονόματα τα οποία μάλλον θα βγουν στο Σεριάνι και στο Μεϊντάνι. For nothing to change, there's something there. και που πήγαν όλα εκείνα τα παπαγαλάκια που δίναν ημερομηνίε εκλογών για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κλπ. Εξαφανίστηκαν βλέπουμε. Yeah. Το 1988-89 για όσους δεν θυμούνται ή για όσους δεν γεννήθηκαν για όσους ξεχνάνε ή θέλουν να ξεχνάνε ή δεν ξέρουν ιστορία έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση με στόχο την ανατροπή της τότε κυβέρνησης του Πασόκ την φυσική, βιολογική και πολιτική εξόντωση του Ανδρέα του Παπανδρέου Είχαμε ειδικά δικαστήρια, είχαμε τη δημιουργία του ενιαίου τότε συνασπισμού, τη συγκυβέρνησης της αριστεράς με τη δεξιά, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατίας με τον τότε ενιαίο συνασπισμό τον Φλωράκη Κύρκου, με προθυπουργό τον Τζανετάκη, έναν αχυράνθρωπο της εποχής εκείνης. Στη συνέχεια είχαμε την οικουμενική κυβέρνηση του ξενοφόντας Λότα, ενός υπέργυρου τραπεζίτη που τότε μπήκαν και οι βάσεις για πολλές από τις συμβάσει που σήμερα μιλάμε για τις μίζες της Ζήμενης στο ότι δόθηκαν οι παροχές με η οικουμενική κυβέρνηση και στη συνέχεια είχαμε το 1990 τον Απρίλιο με 150 βουλευτές συν ένα βουλευτή που πήρε από την τότε διάνατο του Κωστής Στεφανόπουλου τον Κατσίκη τον περίφημο ε, με 151 βουλευτές κυβέρνησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μέχρι την ανατροπή του την πτώση του 1993 Βέβαια στόχος δεν είναι η ανατροπή της κυβέρνησης ούτε να πληγεί ο σημερινός πρωθυπουργός Σήμερα από ό,τι φαίνεται είναι όλο το μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα και ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο όντως έχει αποδεχθεί κατώτερο των περιστάσεων και των εποχών Make no mistake If you learn from what you've got to με τα πολιτευτικό οικοδόμημα που έχει σχέση και με τους πολιτικούς που έχουμε, με τα κόμματα που διαθέτουμε, με το εκδοτικό και οικονομικό σύστημα που υπήρξε μέχρι σήμερα και με τις νέες δυνάμεις που εμφανίζονται στο προσκήνιο. Το γήπεδο αλλάζει και πρέπει να εκφραστεί μια νέα δυναμική. Αυτή τη νέα δυναμική δυστυχώ, δεν μπορούν να την εκφράσουν και να την κάνουν πράξη τα υπάρχοντα κόμματα, η πολιτική και αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Αν δεν μπορείς ποτέ να νικήσεις, τότε καλύτερα να αφήσεις κάποιον άλλον να οδηγήσει τη χώρα να νικήσει. Γιατί πρέπει η χώρα να νικήσει, πρέπει η χώρα να πάει μπροστά. Με άλλα λόγια και πιο απλά, πρέπει να αναπτυχθεί. Πρέπει να παραχθεί πλούτος, πρέπει η Ελλάδα να γίνει η μητρόπολη του ελληνισμού, να αναπτυχθούν τα δίκτυα του ελληνισμού. Και αυτό πρέπει να γίνει... Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον, να γίνει από εδώ και πέρα. It's all coming back to me now. That strange and almost endless dream. I was you and you were me. You opened up your eyes and died. Let's see. de are χώρα να εσωτερικά για να από αυτό το να το κάνουμε. <音楽><音楽><音楽> Εάν χρειάζεται ένας να αυτό, een Σε κάθε περίπτωση είτε έρθει είτε δεν έρθει θα πάμε και πρέπει να πάει η χώρα μπροστά. Το iRiporter θα συμβάλει με όσες δυνάμεις έχει προς αυτή την κατεύθυνση. Το αυτή την κατεύθυνση. Dreaming, dream I... Και το ραδιόφωνο μας και το ο site μας θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή στο να πάει η Ελλάδα μπροστά so Δεν μας ενδιαφέρουν πρόσωπα δεν μας ενδιαφέρουν κόμματα δεν μας ενδιαφέρει τίποτε απολύτω. το ότι σάπιο υπάρχει ας μείνει πίσω και α κάνει ό,τι καταλαβαίνει. ότι η υπόθεση της αμερικάνικα, τη χειρίζονται αμερικάνικα δικηγορικά γραφεία, τη χειρίζονται πολύ συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία εδώ, όπως για παράδειγμα του Αλέξανδρου του Λικορέζου ο οποίος προφανώς και ενημερώνει αυτούς που κρίνει ότι πρέπει να είναι ενήμεροι για τα ονόματα και για όσα καταθέτει και γνωρίζει ο Χριστοφοράκος. Πάντως κάποια πολιτική οικογένεια χαίρεται μέχρι τώρα αρκετά έτσι. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε και εκπομπές από μακρινές αποστάσεις που μπορεί να είναι οι παρουσιαστές κάποιες εκπομπέ, να μην βρίσκονται στον ίδιο χώρο, να είναι ο ένας σε κάποια μακρινή πόλη από τον άλλον και να μπορούν να κάνουν μαζί από κοινού εκπομπή εδώ στο Ayreporter. Θα το δοκιμάσουμε και θα το έχουμε και αυτό σε λίγο στις δυνατότητες του iRiporter Radio. Αλήθεια εκείνος ο Σιμίτης που να βρίσκεται άραγε αυτό το παλικάρι του εξυγχρονισμού με τους φοβερούς και τρομερούς υπουργούς που είχε με όλα όσα κατάφερε να εξαφανίσει δηλαδή την πολιτική από το προσκήνιο. που να βρίσκεται και να είναι άραγε υπερήφανο για όλα όσα αρχίζουμε σιγά σιγά να μαθαίνουμε. Όπως θα έχετε δει, εμείς δεν παίξαμε όλο αυτό το φιάσκο, το σενάριο ότι δίθεν θα ερχόταν ο Χριστοφράκο εδώ, δεν γράψαμε λέξη, δεν είπαμε τίποτα γιατί δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, όπως θα έχετε παρατηρήσει εδώ και δύο μέρες, εμείς έχουμε πρώτο θέμα στις αναρτήσεις μας στον επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, κάτι για το οποίο δεν γράφουν λέξη οι άλλοι τσιμουδιά, μουγκα στη στρούγκα είναι οι άλλοι. Είναι και οι μεγάλε διαφορέ που θέλω να πιστεύω ότι βλέπετε μεταξύ του Άιρη Πόρτερ και των υπολείπων, έτσι. Γιατί πολύ απλά εμείς εδώ δεν εξυπηρετούμε απολύτως καμία μα καμία πολιτική ή επιχειρηματική ή άλλη σκοπιμότητα. Κάνουμε απλά καθαρή δημοσιογραφία και τίποτε μα τίποτε άλλο. More... Και αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη. I see your termination as heavily necessary I should have known They do it for Forbes alone I do it to break the walls If I fall off then let me know people It's funny how life can go First you ride high then you might lay low Don't get high off your own supply Someone's never first before In, for... in here running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, and running, and runnin and runnin and runnin and In this context, there's no disrespect So when I bust my rhyme, you break your necks We got five minutes for us to disconnect From all intellect and let the rhythm affect You lose our inhibition, follow your intuition Free your inner soul and break away from tradition Cause when we be out, girl is full of out. I για όλου και όλε εσά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. <μήλεια>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 Get stupid, don't worry about it, people will walk to do it step by step like an infant new kid Inch by inch with a new solution, transmit hits with no delusion The feelings irresistible and that's how we moving Yo, Everybody I'm here I reporter, για όλους και Get, get, get stupid, get started, started. I'm get, started. started. Yeah. get started Now let, me, let you one of me Cause I just got something that I need I mean, that real thing I mean, sometimes when you just can't even sleep You can't think You just lose yourself, wrapped all up in it <laughs> Baby, you got me mesmerized Let me sing it for you You don't know What you do to me Let me tell you How you make me feel I need your loving για τον ανασχηματισμό να πούμε μερικά να πούμε αυτό που ξέρουμε ότι δεν θα γίνει αύριο αυτό είναι βέβαιο Επίση επίσης δεν θα γίνει την επόμενη εβδομάδα τελικά τι μας μένει ε, αυτά που λέμε είναι εγγυητή πληροφορίες από το ρεπορτάζ που έχουμε μας μένει ότι ο ανασχηματισμός ε, μένει να παιχτεί τετάρτη πέμπτη πιθανότατα την πέμπτη αυτή που μας έρχεται ή το εάν θελήσει ο Πρωθυπουργό να τρενάρει λίγο τις διαβουλεύσεις του ή τις σκέψεις του το αργότερο να το πάει ε, την Δευτέρα, την επόμενη αλλά το, όπως όλα δείχνουν θα έχουμε έναν σχηματισμό τετάρτη με πέμπτη πιθανότατα την πέμπτη, αυτή την πέμπτη ε, αυτός θα είναι ο σχεδιασμό, φαίνεται εκεί να καταλήγει τελικά Come and die Don't oh. you know oh. What you do to me Φορείες. Το κλειδί φαίνεται σε αυτόν τον ανασχηματισμό θα είναι και είναι ο Προκόπης ο yeah. Γιατί παίζει από την αναβάθμισή του, που μάλλον αυτό θα γίνει δίπλα στον Πρωθυπουργό, θα μετακομίσει εκτός από το Μαξίμου και ή θα δημιουργηθεί κάποιο Υπουργείο Συντονισμού ή Γενική Γραμματεία που θα πάρει όλα σαν ομπρέλα από πάνω θα τα έχει Ή παίζει και το σενάριο να μείνει εκτό κυβέρνηση. Να πούμε, μάλλον, το, το πιο απίθανο από τα σενάρια και το τι διαρρέει, τι λέγεται, χωρί βέβαια να γνωρίζουμε ή να μπορούμε εμεί να βάλουμε το χέρι μα στη φωτιά, ότι θα γίνει το ένα ή το άλλο έτσι. Δεν είμαστε ούτε στο μυαλό του Κώστα του Καραμαλή, του οποιοδήποτε πρωθυπουργού, ούτε μετέχουμε στι σκέψει για να ξέρουμε τι διάλογο θα γίνει, ή τι στην ευχή θα γίνει, Αν το πούμε με άλλον τρόπο. Το οποίο πάντω λένε, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, είναι ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας από τον κοιοφορούμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ότι θα είναι σαρωτικός, ότι θα μοιάζει με πρωτοαπριλιάτικο αστείο, ότι δηλαδή όταν θα ανακοινωθεί, θα λέμε, μάλλον πλάκα μας κάνουν, δεν μπορεί να είναι αυτός ο ανασχηματισμό, δηλαδή θα είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγέ. Δεν, δεν μπορώ να ξέρω αν θα είναι έτσι ή όχι, αλλά λέω ότι αυτό λένε. I'll do it all for fun Make you wish you had a gun Yeah, I'll do it all for fun And I'll do it all for fun Yeah, I'll do it all for fun Το θυμίζει κάτι παλιέ κινήσει του Ανδρέα του Απανδρέου, όταν δύο-τρεις φορές είχε πετάξει όλους τους πρωτοκρασάτου εκτός κυβέρνηση και τους είχε στείλει στο κόμμα να δουλέψουν, να φτιάξουν το κόμμα, που είχε αφήσει εκτός κυβέρνηση, τη Μελίνα, τον Κουτσόγιοργα, τον το όλους, εν πάση τους κορυφαίους και είχε βάλει εντελώς άγνωστα στελέκια, άλλους βουλευτέ και τους ανέδειξε τότε. Λέτε να κάνει το ίδιο τώρα και ο Κώστας ο Καραμαλής να αφήσει εκτός κυβέρνηση όπως λένε κάποιοι την Τώρα, το Μεϊμαράκη, τον Παυλόπουλο, τον Αβραμόπουλο, δηλαδή να είναι εκτός κυβέρνησης όλη αυτή η πρωτοκλασσάτη εκτός και να βάλει εντελώς άλλα πρόσωπα α, στην κυβέρνηση. Το άκουσα αυτό το σενάριο δεν μπορώ να ξέρω εάν θα το κάνει. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι εκπορεύεται, αυτό είναι βέβαιο, από μαξίμου πλευρά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή με καπνός γενικός και αορίστως, οι φήμε, οι επιθυμίες κάποιων. Είναι πληροφορία που πρόκειται αυγεία, απλά το είναι αδύνατο να διασταυρωθεί, ισχύει, παρά μόνο όταν θα ακούσουμε τον ανασχηματισμό. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και το άλλο που ακούσαμε για τις μετακινήσεις των κορυφαίων και των πρωτοκλασάτων, και εκεί μπορώ επίσης να πω τι ακούγεται. δηλαδή που δεν πάει ο Κώστας ο Καραμαλής σε έναν μηδενικό ανασχηματισμό που σημαίνει εκτός κυβέρνησης όλοι οι κορυφαίοι λεγόμενοι μέχρι σήμερα και κάνει μια πλήρη και ριζική αλλαγή πολιτικής και προσώπων σηματοδοτώντας ένα νέο εντελώς ξεκίνημα εάν δεν το κάνει αυτό οπότε σε αυτήν την περίπτωση, αν το κάνει βέβαια μιλάμε για κάτι άλλο εάν δεν το κάνει το κλειδί είναι ο Προκόπης ο η μετακίνησή του δηλαδή προς το Μαξίμου, η αναβάθμιση του στην ουσία σε θέση αντιπρόεδρων μαζί με, το, ε, με τον Γιώργο το Σουφλιά που είναι πιθανόν επίσης να τον κάνει αντιπρόεδρο και να αφήσει το ΕΠΕΚΟΔΕ, το οποίο θα σπάσει για να γίνει ένα Υπουργείο για τα δημόσια έργα και ένα Υπουργείο για το περιβάλλον. Ik in het het is Ίσως αυτό το τραγούδι να το τραγουδάει και ο Κώσο Καραμαλής και το, το αφαιρώνουν. <σομίως> Από τους Stereophonics, Maybe Tomorrow. Πρόσωπο σε, σε αυτό το σενάριο των μετακινήσεων των κορυφαίων υπουργών, είπαμε για τον κλειδίνο Πρόκοπης ο Παύλο, σε αυτή την περίπτωση, η αναβάθμισή του δίπλα στον Πρωθυπουργό μαζί με τον Γιώργο Σουφλιά. Το δεύτερο λοιπόν κεντρικό πρόσωπο δεν μπορεί παρά να είναι η Ντόρα Υπαγογέννη, η, η οποία... Και στα δύο σενάρια βέβαια φεύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε στο πρώτο σενάριο φεύγει εκτό κυβέρνηση, είτε στο δεύτερο μετακινείται τότε αυτή στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο όμως δεν θα είναι το σημερινό γιατί θα φύγει το Δημόσιας Τάξης και όλες οι άλλες υπηρεσίες ασφαλείας και θα γίνουν ένα νέο Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας που λέγεται ότι θα το αναλάβει ο νυν γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο Λ sing my song i was born underwater with three dollars and six dimes yeah you may laugh cause you did not do your math like one two three damn y'all feel it oh. like one two three the heart keeps turning Υπό μετακίνηση ή απομάκρυνση είναι και ο Βαγγέλης Μαμαράγκης. Στο πρώτο σενάριο μένει εκτός κυβέρνηση. στο δεύτερο πιθανότατα πάει στην, ξανά στο κόμμα, ούτως ή άλλως, δηλαδή τα σενάρια τον θέλουν εκτός κυβέρνηση και στο ένα και στο άλλο σενάριο. Να, στο ένα μένει και εκτός κυβέρνηση και εκτός κόμματο και στο άλλο απλά επιστρέφει στο, στο κόμμα. Οι ορισμένοι θέλουν απλά να επιστρέψει στο κόμμα. Είναι κάτι το οποίο αυτή την ώρα δεν, δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη άλλη πληροφορία για να μπορεί κανείς να το διασταυρώσει. <Κι> Σε κάθε περίπτωση αυτό που προκύπτει είναι ότι θα έχουμε νέα υποργικά σχήματα, νέα Υπουργική Διοίκηση, γιατί δεν είναι μόνο ο είναι και η Υπουργοί, είναι και τα επιτελεία τους, είναι ένας ολοκληρός κόσμο δηλαδή, σε κάθε υπουργική δομή. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο κόσμο στο Υπουργείο Εξωτερικών και ένα νέο κόσμο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα δύο δηλαδή κύρια και κρίσιμα Υπουργεία, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο το επόμενο πεντάμινο σε όλες τις εξελίξεις στη χώρα μας. Destruction, cause you don't have nothing left. The moment... One night. To One night to speed up truth, we had a promise made for accident. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το επόμενο πεντάμινο θα είναι ένα κολλασμένο πεντάμινο για τα εθνικά θέματα αφού εκτός των άλλων θα κριθεί η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, θα έχουμε την αναμενόμενη συμφωνία στο Κυπριακό μεταξύ Χριστόφια, Ταλάτ και τα δημοψηφίσματα στη συνέχεια, θα έχουμε την εκλογή, μη εκλογή του νέου πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Κάρολο Παπούλια να θέλει να είναι παρόν αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι παρόν το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είναι παρόν Έχουμε... Ανοιχτά θέματα με το Σκοπιανό, με την Τουρκία όμως κυρίω θα είναι όλο το παιχνίδι και στο Αιγαίο και στην α, Κύπρο γιατί ε, μέχρι την επίσκεψη του νέου Γενικού Γραμματέα του νατο στην Αθήνα θα υπάρχει μια ηρεμία. Από τα αποτελέσματα των συζητήσεων που θα έχει ο νέος Γενικός Γραμματέας του νατο στην Αθήνα θα εξαρτηθούν ε, πολλά. Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Ίσως και γι' αυτό θα γίνουν και οι αλλαγέ στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας όπου τώρα και Ευαγγέλης μάλλον δεν έχουν καλή χημεία και επίσης δεν έχουν την ίδια κατεύθυνση στα εθνικά μας θέματα oh. ώστε ο νέος Γενικός Γραμματέας να μιλήσει με δύο πρόσωπα τα οποία θα μπορούν να δεσμευτούν και να έχουν χρόνο μπροστά για να υλοποιήσουν τις πολιτικές που θα αποφασιστούν. Και οι πιέσει είναι ασφικτικές γιατί θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία στο Αιγαίο. Θα διαβάσετε σήμερα και στο iReporter με την αναδημοσίευση του άρθρου του Νίκου του Κορή που δημοσίευτηκε χθε την Κυριακή στην εφημερίδα το Παρόν όπου ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, πτερέρχος ο Νίκος Κουρής παρότι είναι σε μια κάπως προχωρημένη ηλικία παρακολουθεί πολύ καλά τα θέματα είναι ίσως ο πιο έμπειρος για αυτά τα θέματα με τεράστια εξειδίκευση και γνώση. Και αναλύει πάρα πολύ καλά τι συζητείτε αυτή την ώρα που μιλάμε στη Σμύρνη, τι χάρτη διακινούνε και πώς θε, οι Τούρκοι και πώς θέλουν να δικοτομήσουν το Αιγαίο. Είναι ένα πάρα πολύ κατατοπιστικό και αποκαλυπτικό άρθρο ε, από έναν άνθρωπο που είναι βαθύς γνώστης όλου του παρασκηνίου. So From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Όσοι δεν το διαβάσετε αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε για να καταλάβετε τι γίνεται. Όπως αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να διαβάσετε και το άρθρο του καθηγητή του κ. Καριώτη που είχε δημοσιευθεί στο Έθνος και στο iReporter που μιλάει για την, για την ΑΟΣ, την, τη ζώνη δηλαδή, την οικονομική που πρέπει να έχουμε στο Αιγαίο και για ποιο λόγο το Καστελόριζο είναι στο μάτι του Κυκλώνα. <Ρι> Apelsaliciërs, die τι οποίε θα πρέπει να τι γνωρίζουμε. Δεν είναι πολλά μα τι κρύβουν οι άλλοι και πρέπει να έρθει, morgenochtend, misschien om 8.30, de antipthaar 8.30 uur komen, om de artiesten te laten weten dat ze Στο Νατοϊκό επίπεδο και μάλιστα στη Σμύρνη. Πρέπει να έρθει ένα καθηγητή που είναι στι ΗΠΑ, όπω ο κ. Καριώτη, που, που είχε συνεργαστεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην πρώτη περίοδο διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για το Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα, στην τότε ομάδα για να μα πει για ποιο λόγο γίνεται όλο το παιχνίδι στο Αιγαίο. Και κάτι βέβαια το οποίο δεν το λέει κανένας πολιτικός, κανένας κόμμα, τίποτε. Μπλα, μπλα, μπλα είναι όλοι τους και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ύστερα μιλάνε οι πολιτικοί γιατί οι επιχειρηματίες και πολλοί άλλοι τους θεωρούν να είναι και ακατάλληλους για την εποχή μας. Shaking, γιατί αυτή την εποχή θέλουμε ανθρώπους να πάνε τη χώρα μπροστά. Logan, ο Μπερλουσκόνη πήρε τι εκλογέ κάνοντα περίπατο στην Ιταλία. χωρίς κανένα πρόγραμμα, άγνωστο ποιο διαβάζει προγράμματα, ποιο δίνει σημασία, πρόκειται για πατσαβουρό χαρτά τη πλάκα. Και κακώ τα τυπώνουν και τα μοιράζουν τα κόμματα. ας δώσουν έντρα σε κάποια τυπογραφία, κάποια λεφτά και να τελειώνει και η ιστορία. Είπε κάτι απλό. Του είπε του Ιταλού ότι κοιτάξτε, εγώ ήμουν ένα φτωχόπεδο, δεν είχα μία στην τσέπη, κατάφερα να βγάλω λεφτά. Λοιπόν, αφήστε με λοιπόν, εγώ δεν έχω βγάλει λεφτά, δεν έχω ανάγκη να κλέψω, δεν έχω ανάγκη να κάνω αρπακτέ. Αυτό που ενδιαφέρει είναι αφήστε με να βγάλω λεφτά και για εσά. Και του είπαν οι Ιταλοί, Όχι, okay, Αϊμάγκα, είσαι ωραίο, είσαι μεγάλο, δεν έχει ανάγκη να κλέψει, να φά, είναι ολοκάτω δικό, έχει τα πάντα, βγάλε λεφτά και για μα. Με αυτό το πολύ απλό επιχείρημα κέρδισε. Δεν ξέρω δύο-τρεις φορές πώς κέρδισε και είναι τόσα χρόνια πρωθυπουργός ο Σύρβιο Μπερντουσκόνι και όσα σκάνδαλα και αν με γυναίκες και αν του καταλογίζουν και ερωτικά και όλα αυτά τα, τα, τις παρτούζε που κάνει εκεί στις βίλες των οργείων του, οι Ιταλοί τα βλέπουν και γελάνε. Κι άλλωστε εδώ που τα λέμε προτιμούμε να έχουμε έναν πρωθυπουργό ή έναν γέτη άντρα από έναν ο οποίος είναι και έτσι καθαρά πράγματα. Όχι ότι αυτό σημαίνει κάτι, αλλά πιστεύουμε ότι η φύση αν ήθελε τους ανθρώπους να είναι κάπως διαφορετικοί θα τους είχε κάνει. Με όλη τη συμπάθεια και την κατανόηση για το τι μπορεί να κάνει κανείς στο κρεβάτι του. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι γουστάρει και με όποιον γουστάρει. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα γνωρίζουμε ευρύτερα. Μην ξεχνάμε ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία χάθηκε από αυτό το κουσούρι που θα έλεγε και ο Μακαρίτς, ο Αρχαίοι Somewhere to begin Ο Ινδρέας ήταν γνωστός, εραστής του ωραίου φίλου και είχε πάρα πολλές συμπάθειες σε όλους τους άνδρες και γυναίκες. Εκείνες τις εποχές βέβαια πολιτικός έτσι, για να μην κάνουμε συγκρίσεις ανομίες σε άλλες εποχές. Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε από γκέι στις τηλεοράσεις, στα σύριαλ κλπ και, και αυτά δεν είναι πρότυπα για μια κοινωνία. Ο καθένας είπα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο τρεβάτι, το ελεύθερος είναι αλλήμανο δικαίωμα το το; Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι κοινωνικό πρότυπο, όπως επίσης είμαστε αναφανδόν κατά του γάμου, του λεγόμενου, των ομοφιλόφιλων γιατί είναι βιασμός της φύσης, είναι ένα τερατούργημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση τώρα με θρησκείες και με όλα αυτά. Άλλωστε δυστυχώς οι θρησκείες ή μάλλον οι εκκλησίες έχουν γεμίσει από ομοφυλόπιλους και μάλιστα αυτό που λέμε κραγμένες αδερφές με την κακή έννοια και ξεφτιλίζουν και την ιεροσύνη που υποτίθεται ότι υπηρετούν. Πρόκειται για άθλια όντα τα οποία δυστυχώ. Χρησιμοποιούν και όρου αγνότητα, αγιοσύνη, ιερού και λέγονται άγιοι κλπ., όταν μεταξύ τους μιλάνε σούλα-μπούλα και το κακό συναπάντημα. να γυρίσουμε στον σχηματισμό της κυβέρνησης φαίνεται λοιπόν ότι ο Καραμαλής ε, έχει προβληματιστεί ιδιαίτερα από την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα έχει δει ότι έχασε πανηγυρικά σε ευρωεκλογές βλέπει ότι οι δημοσιοποίησεις είναι σταθερά 3 με πέντε μονάδες πάνω βλέπει το σύστημα να έχει κολλήσει υπάρχει οικονομική κρίση υπάρχουν ε, ε, Εξελίξει όπω η πανδημία, αλήθεια, τι έγινε με την γρήπη, την ξεχάσαμε. Έτσι. Ασχολείται κανεί με την πανδημία τη γρήπη ή με διάφορα άλλα πράγματα. Βλέπει ότι μπορεί να έχουμε εκλογέ και για την εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατία αργά ή γρήγορα. Το μπα περιπτώσει μέσα στο πεντάμενο εξάμενο και αποφάσισε κάτι να κάνει. Και αυτό το κάτι δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική κίνηση. Πολιτική κίνηση η οποία έχει και διαθέτει είναι να αλλάξει πρόσωπα, να ανακατέψει την τράπουλα και πολιτική και μείγμα πολιτικής. Ε, δεν υπάρχει, δεν έχει κάτι άλλο και σε απλά λόγια μεταφράζεται αυτό, ότι πρέπει να σταματήσει να βάζει βαθιά το χέρι του κράτου στην τσέπη μα και αντίθετα θα πρέπει να δίνει. Ήρθε η ώρα να δώσει χρήματα, με απλά λόγια. I'm aware I'm so minute ik weet Φτάνουμε στο τέλος αυτής της δοκιμαστικής όλων αυτόν τον καιρό, δοκιμαστικές ήταν οι εκπομπές μας. απλά προσπαθήσαμε να κάνουμε μια εκπομπή που να είναι άμεσα συνεφασμένη με την επικαιρότητα σήμερα, Με τα δύο μεγάλα θέματα κυρίως, Το ένα ήταν η μη έλευση Χριστοφοράκου και άλλα και τα όσα παίζονται στο παρασκήνιο γύρω από τα όσα καταθέτει και θα καταθέσει. Και το άλλο είναι ο κυριοφερούμενο ανασχηματισμό τη κυβέρνηση. Δύο μείζωνα θέματα. δοκιμάζοντας προγράμματα, δοκιμάζοντα εδώ τα κουμπιά, δοκιμάζοντα συχνότητε, όλα, όλα όσα πρέπει να έχει το ραδιόφωνο μα. Γιατί εδώ δεν τα έχουμε μάθει όλα ακόμη καλά και γίνονται και λάθη. Ζητούμε την κατανόησή σα. Δοκιμάζοντα λοιπόν τι δυνατότητε του ραδιοφώνου μα, κάνουμε αυτέ τι δοκιμαστικέ εκπομπέ που ελπίζουμε σύντομα να έχουμε την δυνατότητα να πούμε και άλλα πράγματα. Για όσες είμαστε αυτή την ώρα τουλάχιστον τεχνικά έτοιμοι να κάνουμε. Νομίζοντας ότι σας ε, κρατήσαμε λίγο καλή συντροφιά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν είστε, ε, η εκπομπή είναι, γίνεται Δευτέρα βράδυ 17 Αυγούστου ε, και Ο Χριστοφράκος είπαμε μπορεί να μα ήρθε, οι αποκαλύψεις το όμως θα έρθουν γιατί τα χειρίζονται, τις χειρίζονται κάποια δικαιογωρικά γραφεία που ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, γνωρίζουν τα ονόματα, θα γίνει μεγάλο παιχνίδι με αυτά και επίση από την άλλη ο Πρωθυπουργό, ο οποίο πρέπει να κάνει κάτι για να αντιστρέψει το κλίμα, την πολιτική, την πορεία που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση ακόμα και για τον ίδιο, γιατί όπω είπε Είναι ακόμα είναι μικρός, είναι 52-53 χρονών πόσο είπε ότι είναι και το να βγει στη σύνταξη και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο από τώρα, ε, εντάξει φαντάζομαι ότι δεν θα το ήθελε, θα ήθελε κάτι διαφορετικό. το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε ε, και ελπίζοντας ότι σας δώσαμε κάποιες ε, καλές πληροφορίες από ό,τι φαίνεται ότι σε καμία περίπτωση θα γίνει αύριο από ό,τι μας λένε και επίσης θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα άρα Τετάρτη-Πέμπτη Άντε με Μπαλαντέρ την Κυριακή δεν υπάρχει κάτι άλλο Πάντω, εάν προχωρήσει το πρώτο σενάριο που σα είπαμε, δηλαδή να πετάξει εκτό κυβέρνηση εντελώ όλου του πρωτοκλασσάτου, θα είναι μια κίνηση που ασφαλώς θα αφήσει άφωνου του πάντε, χωρί καμιά αμφιβολία μου Πιο λογικό ακούγεται το άλλο σενάριο των μετακινήσεων των πρωτοκλασσάτων. Στη θέση του, βέβαια, αν ήμασταν εμεί, μάλλον θα επιλέγαμε το πρώτο σενάριο. <Σμήλια> Σε κάθε περίπτωση, επειδή... Όλοι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το καλό αυτής της χώρας, σημασία έχει να πάνε καλά τα πράγματα, είναι μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη περίοδος και για την οικονομία και για τα εθνικά θέματα που έρχονται και πρέπει να είμαστε όλοι αρρωγοί σε μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει και ακόμα και όταν διαφωνούμε, ακόμα και όταν είμαστε απέναντι, θα πρέπει με τη στάση μας να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα πράγματα και όχι απλά να πετροβολούμε. Τουλάχιστον αυτή θα είναι η δική μας προσπάθεια. Κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, σας ευχόμαστε να περνάτε καλά, να είστε καλά και εμείς εδώ από το iReporter θα φροντίζουμε και να συνημερώνουμε και να σας κρατάμε καλή συντροφιά και παρέα. Από τον Νίκο Καραμπάση, να είστε καλά. Υγεία.